Στοιχη 23-28 Ο Χριστός για της θυσίας του εξήλυψε την αμαρτία. 23. Εξάγεται λοιπόν ο συμπέρασμα ότι είναι ανάγκη τα μεν τυπικά τη παλαιά διαθήκη που ήσαν αντίγραφα και σκιέτων εν τη να καθαρίζονται με αυτά στα λόγους θυσίας, αυτά δε τα επουράνια να ανοιχθούν και να γίνουν ελεύθερα στου ανθρώπου με θυσία οτέρας από εκείνα τη παλαιά διαθήκη. 24. «Ομιλώ δε περί επουρανίων, διότι ο Χριστός δεν εμβήκεν εις χειροποίητα Άγια Αγίων που είναι από και εικόν των αληθινών Αγίων, αλλά εμβήκεν σε αυτών των ουρανών, για να παρουσιαστεί τώρα στο πρόσωπο του Θεού και να πρεσβεύει περί 25. «Και εμβήκεν εκεί όχι για να προσφέρει τον εαυτό του θυσία πολλάς φοράς, όπω ο αρχιερεύς των Ιουδαίων εμβαίνει στα χειροποίητα Άγια κάθε χρόνο με αίμα όχι δικό του, αλλά ξένον, ήτι με το αίμα των ζώων που θυσιάζονται. 26. Λέγω δε ότι δεν προσέφερε τον εαυτόν του θυσίαν πολλάς φοράς, διότι αν δεν ήταν αρκετή η μία και μόνη θυσία του, έπρεπε αυτός πολλάς φοράς να πάθει, αφού του συναισθήθηκε και έγινε ο κόσμος. Τώρα όμως μίαν φορά ενυθρόπησε και φανερώθη, όταν έλαβαν τέλο οι χρόνοι τη Παλαιάς Διαθήκης, για δι να εξαλειφθεί η αμαρτία με τη θυσίαν του. 27. Και καθώ σύμφωνα με τον ορισμό του Θεού επιφυλάσσεται ει καθένα από του ανθρώπου να αποθάνει μίαν φορά, ύστερα δε από τον θάνατον επακολουθεί κρίσει και δίκη για του. 28. Έτσι και ο Χριστό. Όταν έγινε άνθρωπο, μίαν φορά να πέθανε και θυσίασε τον εαυτό του, διαναβαστάσσει επάνω του ει των σταυρών τα πολλών. Θα φανεί δε διαδευτέραν φορά, χωρίς πλέον να βαστάζει επάνω του τα σαμαρτία των άλλων και θα φανεί τότε εις εκείνου που τον περιμένουν με ελπίδα και πόθον για να τους σώσει.